No δεν πειράζει. Είναι ένα από του πολλού που συνεχίζουν να στέκονται στι ουρέ. Συνταξιούχο και φάτο όμω, No δεν πειράζει. Καμία αντίρρηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το αντιμετωπίζει ψύχρεμα. Κάτι που δεν αρέσει βεβαίω στα πολλά κανάλια. Παρ' όλα αυτά, κάπου τρύπωσε. Κάποια κάμερα τον κατέγραψε και τον μετέδωσε ώστε να τον έχουμε εμεί να τον ακούμε. Να ακούμε κυρίω την αισιοδοξία του και το έτσι, αποστασιοποιημένο ύφο του. Σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε από κάτω. Και από πάνω, γιατί πάνω έχει αρχίσει αρχίζει σε λίγο, στι 2 το Eurogroup και αμέσω μετά στις 7, όπως ξέρετε, η Συνόδο Κορυφή, στο κοινό μα σπίτι. Πάμε για άλλη μια φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί όλοι οι πρω πρωθυπουργοί έτσι το αντιμετωπίζουν. Πάνε εκεί, στο κοινό σπίτι ξανά, για να λύσουν τα θέματα μα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το κοινό μα σπίτι. Ρέβαι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι του κανόνε που διέπουν τη συγκατοίκησή μα στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενη την ισοτιμία των κρατών μελών. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Αχ ματαιώτης τα πάντα ματεώτης. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μα ευρωπαϊκό μέλλον. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γιωμάτο εμπόδια. Η καφετζού, τα έχει δει, τα έχει δει χρόνια τώρα και τα λέει με κάθε τρόπο, αλλά οι Πρωθυπουργοί όλοι στην ίδια ρώτα, μέσα εκεί θα βρούμε τη λύση. Άντε να δούμε αν θα τη βρούμε τη λύση και σήμερα άλλη μια κρίσιμη προ το τέλο πάντα συνεδρίαση και θα έχουμε αύριο να λέμε αν τελικά... Κάτι μπήκε σε μια ρότα. Αφήστε που και συμφωνία να έχουμε. Αυτό αρχίζει πάλι ένα κύκλος αμφισβήτηση και το σπιράλ, το περίφημο. Και και και. Τα έχουμε πει, τα λένε και οι ίδιοι άλλωστε. Ο πλανήτη δεν είναι στα καλύτερά του, το βλέπουμε, το ζούμε. Ε, υπάρχει μια λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τα όσα γίνονται στον πλανήτη. Χάο, χάλι, βάλτε και το μαύρο δίπλα, ή πριν ή μετά. Ε, μπάχαλο. Ο νέο Υπουργό Οικονομικών, Ευκλήδη Τσακαλώτο, βρήκε νομίζω την καταλληλότερη λέξη. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα είχαμε φτάσει χωρίς τον Γιάννη Τοβαρουφάκη. Μπράβο! Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να φανταστώ ότι άλλος Υπουργός Οικονομικών θα είχε αναλάβει 27 Γενάρη, 28 πότε έγινε ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση και θα μπορούσε να είχε φέρει σε πέρας όλη η Ευρώπη να μιλάει για αυτή τη βιώσιμη λύση. Όλος ο κόλος πλανήτης να συζητάει ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, κάτι γίνεται. Waking, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Όλος ο κόλος πλανήτης να συζητάει ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, κάτι γίνεται. Sunlight, Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Ο φίλο του Σούλτ τα λέει αυτά τα τελευταία. Ο Σταύρο Μοντάζι, ναι, κάτι άλλο έλεγε στην αρχή. Αλλά το κόψαμε, μην ταράζεστε. Τίποτα αν υπάρχετε και τέτοιοι. Ενώ αν υπάρχετε ποταμίσχη που να ταράζεστε. Γιατί έχω καταλάβει ότι είστε μια πάστα ανθρώπων που δεν ταράζεται με τίποτα. Ό,τι και να του πει κανεί, ό,τι και να συμβεί για άλλου λόγου. Βέβαια δεν είναι ανέστητοι άνθρωποι, απλά είναι η όχθη εκείνη η οποία. Έχει ω προπόθεση αυτό. Να μην ταράζει ό,τι και αν σου κολλήσουν, ό,τι και αν σου πούνε. Βλέπω τον Ολάντ εδώ να δείχνουν τα κανάλια συνέχεια και τη Μέρκελ να λένε ότι περιμένουν προτάσει από τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό όταν αυτοί περιμένουν προτάσει για να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Ε, οι προτάσει που αυτοί εννοούν είναι σφαγή κανονική για μεγάλε μερίδε του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε στην πορεία. Προχτέ στην Κυριακή αυτό το μεγαλειώδε όχι ήταν αν το πάρει κανείς σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ένα όχι στο, στην πρόταση Γιούνγκερ, έτσι όπως είχε κατατεθεί την 25η Ιουνίου, γιατί έχουμε πολλές προτάσεις από τον Γιούνγκερ. Το γράμμα του νόμου αυτό έλεγε, γιατί το πνεύμα λέει πάρα πολλά, καθένας μπορεί να το εμεινεύσει όπως θέλει. Ε, αν σταθούμε λίγο στο γράμμα του όχι, ο Αλέξη Μητρόπουλος απάντησε ω εξή τη σχετική ερώτηση. Ε, Μητρόπουλε από ό,τι καταλαβαίνουμε, από τις πληροφορίε που έχουμε από ελληνικής πλευράς έχει πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και αυτό θα αποτελέσει και τη βάση της συζήτησης ένα είδος διευρυμένη πρόταση Γιούνκερ δηλαδή τη πρόταση η οποία αντιλαμβάνομαι ότι απερίφθησε στο χθεσνό δημοψήφισμα Πώ γίνεται αυτό αυτό είναι το παράδοξο κυρία Τρέμι αυτό είναι το παράδοξο κυρία Τρέμι Φαίνεται ότι οι δανειστέ προσπάθησαν να ακυρώσουν την εντολή τη 25η Γενάρη. Τώρα βάλθηκαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα του λαού. Τι τη αυτοί μα είπαν να δώσουμε αυτή την πρόταση, εμεί τη δώσαμε, κύριε Μητρόπουλε. Μα στο ερώτημά σα απαντώ. <Τι> Μα δεν απάντησε ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Μα απαντούσε σε όλα τα υπόλοιπα. Λογικό. Τι να πει. Ακόμη δεν ξέρουμε και τι ακριβώ θα γίνει. Είναι παράδοξο το ότι πάμε να συζητήσουμε στοιχεία τη πρόταση Γιούγκερ όταν μ, στοιχεία αυτή τη πρόταση έχουν απορριφθεί προχθέ. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό για τον ιστορικό κυρίω του μέλλοντο, γιατί ο πολίτη του παρόντο δεν έχει τέτοιο χρόνο να κάτσει να τα αναλύσει όλα αυτά. Όμω δεν θα γίνει έτσι. Ε, παρά το παράδοξο που πει ο Μητρόπουλο, ο Λαφαζάνη έρχεται και λέει το δικό του όχι. Αν καταλαβαίνω καλά, η συζήτηση γίνεται για την πρόταση Γιούνκερ, το τελευταίο σχέδιο Γιούνκερ με κάποιε βελτιώσει. Σωστά, Όχι. Αλλά δεν ξέρω εγώ να γίνει συζήτηση με βάση κανένα σχέδιο Γιούνκερ. Δεν υπάρχει, δεν, δεν ξεκίνησαν οι <coughs> πολιτικοί αυτοί από όσο έχω πληροφορηθεί, τουλάχιστον δεν ξέρω αν οι πληροφορίε μου δεν είναι σωστέ. Νομίζω ότι είναι βάσιμε. Δεν ξεκίνησαν από κανένα σχέδιο Γιούνκερ. <coughs> Θέλω να καταλήξω με τι καλύτερε μου ευχέ, το σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Κατσαλότο. Κατσαλότο, κατσατόρε, όπω θέλει ο καθένα μπορεί να το πάρει και να το εκφράσει ο Βαρουφάγκη. Σαν στη χθεσινή τελετή παράδοση παραλαβή που ένα σύντροφο παρέδωσε στον άλλο σύντροφο και να κάποια στιγμή να γεράσουν και οι δύο σε ένα καφενείο, θα το ακούσουμε στην πορεία να προλάβουμε, να σχολιάζουν τι κάναν καλά και κυρίω τι δεν κάναν καλά. Ωραίο ακούγεται αυτό, να είναι και οι δύο γέροι, προφανώς θα έχει μείνει η Ελλάδα, θα έχουν μείνει και άλλοι γέροι και καφενία, ώστε να έχουν χώρο χρόνου, να σχολιάσουν τι δεν πήγε καλά και να κουτσομπολέψουν τους υπόλοιπους. Ο Στρατούλης, από το Λαφαζάνη στο Στρατούλη, μονομερή σημερινή εκπομπή, τι να κάνουμε, αυτοί βγήκαν, αυτοί βγαίνουν ή άλλοι δεν βγαίνουν. Ο Στρατούλης λοιπόν μιλάει για τι τρει λέξει. Επομένως, παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που δίνει ο κύριος που απόψε δημιούργησε ο κύριος Δράγκη, πάμε με αποφασιστικότητα, ε, τρεις λέξεις είναι για μας οδηγός, πολιτικές λιτότητες, εικονική εκτέλεση και εικονικό στραγγαλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Προφάνως θα το έχει πει ο Σούλτζ αυτό, δεν μπορεί να το λέει μόνο στο Σταύρος, δεν κάνει τις κινήσει, αλλά θα αποδειχθεί στην πορεία. Ο Βαρουφάκης χθε κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής, τελικά το είπε το όνομα του Τσακαλώτου, αλλά δεν είπε μόνο αυτό. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερε μου ευχές, το σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Κατσαλώτου, κα, Τονίζοντας ότι αυτούς τους μήνες αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Ένα βραδί το σβήσε, κάποιο παλικάρι. Το μου... μικρό κεράκι. Τελειώσε, το φεγγάρι. Ένα βραδί το σβήσε, κάποιο παλικάρι. Το μου... Ένα μικρό κεράκι. Κάναμε και την νόμιμο καταληξία, φεγγάρι με αστέρια, γιατί έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή το τραγούδι. Έτσι λοιπόν, αυτό το κεράκι, αυτό κάνοντα τον καιρό, το ανάβει ο Βαρουφάκη. Αλλά αυτό το κερί είναι ένα κερί συνηθισμένο για την αγωνία μια χώρα, ενό λαού και καλά, κούρα φέξελα. Το άλλο κερί που μα είχε ζητήσει ο άλλο πριν ένα-δύο χρόνια να το ανάψουμε, νομίζω ήταν καλύτερο. Ένα κεράκι στον <Σταλώδη> Αντώνη <Σταλώδη> Σαμαρά, αυτό <το> να κάνετε. Κάθε πρωί ένα κεράκι, κι ανε να τον έχει δώσει καλά. Γιατί δεν φτάνει πουν όλη την <Σταλώδη> ημέρα και δουλεύει, Το βρείτε και με ξυπνάδε από πάνω.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 Στον κακοτράχαλο δρόμο Αδόνιδο Γεωργιάδη. Ε, βγαίνει και αυτό, ένα μικρό στενάκι που βγαίνει στην πλατεία Αντώνη Σαμαρά από την Μεγάλη Λεωφόρο Ιωάννη Στουρνάρα. Όλα αυτά στο μυαλό βεβαίω του Άδωνη. Θυμάστε τότε, πριν έξι μήνε, πότε ήταν, που μα έλεγε πριν τι εκλογέ, μα έλεγε να δοξάζουμε, να αναβούμε κεράκι, να ευχαριστούμε τον στρατηλάτη το μεγάλο, τον Αντώνη Σαμαρά. Βγαίνει προχθέ το βράδυ με το που είχε σκάσει μύτη το 60% του Όχι, βγαίνει και ο πρόεδρο τη ΟΝΕΔ από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία, ο Σάκης Ιωαννίδης, Αυτό είναι ο πρόεδρο τη ΟΝΕΔ, δεν τον ξέραμε, τον μάθαμε, για να μιλήσει σε άπτεστα ελληνικά, εννοείται. Ο Νεδίτη είναι. Ε, να μιλήσει για την ανάγκη να φύγει το παλιό και να έρθει το καινούριο. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα να καταλάβει επιτέλου το μήνυμα του ελληνικού λαού και να αποχωρήσει. Κύριε Ανίδι, παλιό πολιτικό σύστημα είναι ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νόνοιτον. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νόνο ή Λοιπόν, θα είπε ο πρόεδρο εκεί τη Ονέδο. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κυβερνήσουν και τη χώρα. όταν του βλέπετε να είναι πρόεδροι στα μικρά, θα γίνουν και στα μεγάλα. Και γιατί όχι, τόση και τόση και Το όχι έχει μπει παντού. Τόσοι και τόσοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Ο Αντώνη τώρα που έφυγε από την Προεδρία ξανανοίγει την πολύ επιτυχημένη επιχείρηση που είχε στην Αμερική. Τελικά την ανοίγει και εδώ. Time for pizza. Ble pizzas, au rexija pizza, pizzas ble. Number 1 Italian pizza, Mia a inne, jest teńdyki, talerki pizza. Afti popsinete w fyrn na meksyla. Jafto, pizzas ble. Au yellow pizza, oh, ditsa, pizza. Para gildnis pizzas ble, para gildnis piątita. Pizzas ble, prócz tego zasma, ostatecznie pizza. Number one delivery pizza. Para godziny dnia, TREES godzin śrity. Dobra, jeszcze nie zajęty. Order now. And and Friends. Siemera pizza, awrejhora. A Donies and Friends, mera kli pizza. <muchy> Η πίτσα μπλε. Αυτή είναι η ονομασία του μαγαζιού της Αλυσίδα. από ό,τι φαίνεται που θα έχει μεγάλη επιτυχία που θα ανοίξει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νόνο Ήτον. Εδώ είναι Ελληνοφρένια 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει ε, εκεί. Ο, ε, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real αφήνετε μετά ένα κενό το μήνυμα σα και το στέλνετε όλο αυτό στο 54% και όποιο θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και όπω θα ακούσετε τώρα και θα το εκτιμήσετε αυτό, γιατί αυτά εμεί εδώ τουλάχιστον σαν εκπομπή, αλλά νομίζω ξανά ω τα εκτιμούμε πολύ. Ο Αλέξη τελικά, τελικά είναι πολύ μερακλής Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τελειώσει ασφαλώ αυτή η περιπέτεια με του καλύτερου δυνατού όρου. Και του διαβεβαιώνω ότι δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. The Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές, το σύντροφο και φίλο Ευκλήδη me, be bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση α είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει Απόψη ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οικοδεσπότες της Ευρώπης, αλλά είμαι της άποψη ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ, Βανίγερα. Και το πάλεψε ο άνθρωπο, σαμαρά ήταν αυτό όσο μπορούσε. Το πάλεψε να γίνουμε τα καρσόνια, αλλά ούτε αυτό δεν καταφέρανε. Θα ακούμε κάθε μέρα σαμαρά. Εμεί δεν το ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε καθόλου του εθνικού ηγέτε, τα εθνικά κεφάλαια, αυτού που προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο, αν και έβαλαν τη δική του φραγίδα πολύ έντονη στην πρόοδο του τόπου. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, το ξέρετε, του θυμόμαστε όλου, ειδικά σε αυτά τα κρίσιμα, και αν δεν του θυμόμαστε εμεί, ευτυχώ με αφορμή το δημοψήφισμα μα, θυμήθηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί πεθαμένοι, τελειωμένοι και όλα τα υπόλοιπα. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο σύντροφο Φιντέλ έστειλε επιστολή συγχαρητήρια στον σύντροφο Αλέξη, στείλαν και οι άλλοι και οι κάτω αλλά ο Φιντέλ έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Ε, αυτό πολύ συγκίνησε τον συνάδελφο, συνάδελφο Μπογδάνο ο οποίος ήθελε να κάνει μια αναφορά και να δείξει τις ιστορικές του γνώσεις. Να πω κάτι ίσως είναι η μεγαλύτερη φυσιογνωμία ιστορικών διαστάσεων ακόμα εν ζωή στον πλανήτη ο Φιντέλ δεν ξέρω σκέφτεστε <σκέφτες> κάποιον άλλο <σκέφτες> πρέπει να το πούμε τώρα αυτό είναι, είναι σαφές ο τύπος έκανε την επανάσταση στην κούβα το 1953 <σκέφτες> με, όταν με τους μπαρμπούδους αποβιβάστηκαν και κάναν τη μεγάλη πορεία προς, προς την Αβάνα και έχουμε 2015 <σκέφτες> <σκέφτες> <σκέφτες> <σκέφτες> <σκέφτες> άλλα τάλλων και όλα μαζί Η επανάσταση έγινε το 59, η περίφημη είσοδος στην Αβάνα έγινε 1η Ιανουαρίου του 59. Η απόβαση στην Κούβα έγινε το 56 με το Γκράνμα, το βαρκάκι 80 τόση πως ήταν οι σύντροφοι του Κάστρο. Το 53 που αναφέρεται ο συνάδελφος, 26 Ιουλίου, έγινε μια ψιλοεξέγερση επίθεση σε κάτι στρατιωτικούς καταβλισμούς που απέτυχε συνελήφθη ο Κάστρο Φυλακίστηκε, απέδρασε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό είναι το κανονικό και το 53 έγινε κάτι, όχι όμως η επανάσταση, και το 56 έγινε η απόφαση, όχι όμως το 53 που λέει ο συνάδελφο, και το 59 τελικά, 1η Ιανουαρίου, μπήκαν μέσα στην Αβάνα και όχι το 53 που είπε πάλι ο συνάδελφο, πόση λεπτομέρειε έχουν αυτά. Καμία απολίτο έτσι για την ε, αξία τη ιστορική μνήμη, επειδή ο ίδιο συνάδελφο είχε πει ότι θα έφευγε τελικά δεν έφυγε, είναι εκεί παραμένει και αυτό νομίζω τιμά. Και τη δημοσιογραφία, αλλά και τη δημοσιογραφία. Ναι. Ναι, ναι σε όλα. Ε, ναι σε όλα. Ε, Επειδή δεν είναι τη μόδα, είπα λίγο να τον τσιτώσω, να μην το ξεχάσουμε και το ναι. Ο Αποστολίο Απογιοτή. Ναι, το βάφο. Το βάφο Δεν μου λε, τι έγινε, Τάβαψα τα ταμπάνια τα του Σαμαρά. Τάβαψα μαύρα. Όχι. Για να υπάρχει και μια προοπτική, να βλέπει <laughs> κάτι με προοπτική. <laughs> Βέβαια για το Σαμαρά, αυτό καθρέφτηση είναι τη ψυχή του, <laughs> αλλά ναι, μαύρα πάντω. Α... Μην ξεχάσω όχι μόνο τη ψυχή και τον ιδεών. Ωραία, <σίλωση> παιδάκι μου, να πούμε τι γίνεται. Τι θα γίνει, Μωρή Σαββούρα, να το παλικάρι, Τι να κάνουμε τώρα. <σίλωση> δεν μπορεί το <σίλωση> δεν μπορεί να τα έχει όλα καλά. Έχει και τα χωρά του. Τι να κάνουμε. <σίλωση> με τόσα γιον να γίνει το παλικάρι τώρα. <σίλωση> Πάει τώρα να μιλάει κατευθείαν με το Θεό, που Που παρατηρεί και ο Μπαρουφάκη πρωί πρωί Γιατί, Γιατί παρατηρεί αφού βγήκε όχθη. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βγει καλή κολεξιόν με κάμισα λαχούρι καλοκαιρινό. <Κι> δεν είχε τι να βάλει. Και σου λέει τι θα κάνω τώρα, θα βγαίνω με τα τίσετ σαν το λέτσο. Άστο. <Κι> Έτσι δεν θέλω. Αν δεν βγάλετε καλά που κάμισα και να, άδεσαι, εγώ δεν κάθομαι στο Υπουργείο. Και παραιτήθηκε. <Κι> Κανείς, Πανηγυρίζω, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Πανηγυρίζεις, ναι. Αποστολή, μη μας βάζεις το σάκι στο Μηξοκανάτα που έκλεγε για το στρατό και μας τον παίζει τώρα πατριώτης, ο Μηξοκανάτας. Γιατί παιδί μου τον άνθρωπο δεν μπορεί να εκφραστεί. Όχι, δεν μπορεί να εκφραστεί. Μια γνήσια φωνή του λαού, ο Νεμένη, δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή τη. Όχι. Όχι. Ε καλά τώρα. Δεν... αυτό είναι φασισμό. Εγώ θα αγωνιστώ για αυτό Να μπορεί και ο Σάκης να εκφράζει Ολή. την άποψή του Και όλοι οι κάστα του Σάκη αχ, Αν το χάρηκα για ένα λόγο Είναι αυτό, ό, ό, ό, ότι όσα σιχάματα ήτανε στα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια ναι. Τον ήπιανε με ένα 61,5% <σίλυνα> Όλα καλά είναι τώρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Να <σίλυνα> δείτε βάλει χρήματα Μέρκελ, φίλε τώρα. Τσίσα, τσίσα η Μέρκελ. <σίλυνα> Γιατί υπολογίζουν και πολύ του δημοκρατικού θεσμού αυτοί. Την έκφραση του λαού, αν κάτι του ευαισθητοποιεί, είναι όταν λαό εκφράζεται. Είναι μια γλυκιά φραουθίτσα που λέμε. <σίλυνα> Είναι και η εποχή τη τώρα. Σίγουρα σου εχθέ ακούσε στο διαλύμα. Το, το ακούω. Κράτησα μία φράση που λέει αμέσω, αμέσω, μισό λεπτό μετά το 62 Λέει, είμαι σίγουρο ότι. Δεν, με, δεν μου δώσατε εντολή για ρήξη. Δηλαδή, θα δείτε το νεράκι, μάλλον, ναι. Δεν είναι ναι, δεν είναι ναι. Είναι όχι ρήξη. Δεν είναι ναι, τώρα δεν θέλω να είσαι τέτοιο. Θα, θα δούμε, ναι. να περιμένουμε μισό λεπτάκι, μην είμαστε κακοήθη. Και εμεί βιαστήκαμε. Είμαστε εμπαθεί απέναντι στον, στον Αλέξη, δεν θέλω. ότι λέει μέχρι τώρα το έχει yeah. κάνει και σύγκρουση και ρήξη και όλα. Δεν το έχει κάνει κανεί άλλο, μιλάω Μαρκίε. Μέσα μου τώρα, δεν θέλω και πολύ. Καταρχά, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τη χάρηκα και εγώ με το όχι, αλλά κατ' εμέ, τώρα ξεκινάει η μάχη. Δηλαδή, αν ο ελληνικό λαό δεν καταφέρει να συγκνήσει και να μείνει κάτι στον πέμπτο και να περιμένει τον τζίπρα να του λύσει τα προβλήματα, θα η κατάσταση θα είναι, αν όχι ίδια με τον ΕΤ, ίσω και χειρότερα. Είναι μια αρχή σίγουρα, απλά ο αγώνα εδώ ξεκινάει. Και είναι σημαντικό πιστεύω να ακουστεί και στον κόσμο και γενικότερα ότι κανένα δεν θα παλέψει για τη δικιά του τύχη αν δεν το κάνει ο ίδιο. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, να σου υποκληθώ για το βιντεάκι με τον Τζίπρα με το αν κάτω κάθεται την Κεσαριανή. Για εσά, μισό λεπτό γιατί έχω καπελάκι. Τι μαγαζί είναι? Περίπτερο. Με τι λεφτά σου δίνουνε, καλέ, Με κάρτα. Φωρίς, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, τι πήρε. <χωρίς> την κάρτα. Πουλά στον καρκίνο, που <χωρίς> Τι να κάνω, να σου πω. Καλά κάνει, ο καθένα ό,τι μπορεί για να ζήσει. Ενώ οι άλλοι πουλάνε φαμφάρι στο λαό και βγαίνουνε. <χωρίς> για πε. Συντετριμένος ρε φίλε σήμερα, έφυγε ο Σαμαράς, έφυγε ο Βαρουφάκης, τον είδα στη συνέντευξη, σαν Αμερικανός πεζωναύτης ήτανε με αυτό το χακί. Είμαι πάρα πολύ συντετριμένος σήμερα. Ελίκω. Όλοι δεν είμαστε, όλοι τρινούν όλοι φασίστες και ακροδεξί που χάσανε Αντώνη. Δεν χάσανε αντόνι Άγγελο χάσανε. Άστα να πάνε. Ναι. Σπαράζω μέσα μου. Το χάσαμε το μεγάλο ηγέτη της δημοκρατικής παράταξης. Δεν θα λε έτσι. Θα λες, Αντωνάκη, μου ξυπλήσαμε οι σκλάβοι και δεν θα σου ξαναπεί κανένας τίποτα. Εγώ θα το πω αυτό. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Θα χαίρομαι πάρα πολύ που σου μιλώ, ότι σε αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και συνεχίστε να είστε όπως είστε. Σταυσιά μου και στο θήμιο. Σαββατοκύριακο το ξεκ... Σα είδα το Σαμαρά να φεύγει, τον Καραμαλή να βγαίνει να κάνει δήλωση. Αλλά η μεγαλύτερη μου κάμπα ήταν τέσσερι φορέ στι Αφίδρε και δύο φορέ στην Αντική Οδό. Και εγώ πήγαινα σαν το μαλλίκα, δεν είχα λόγο. Λέω τσάμπα είναι α κάνουμε μια επανάσταση σήμερα, Κυριακάτικη. Και έκανα την επανάστασή μου μην πληρώντα διόδια, νόμιμα βέβαια. Ε, και ε, πέραγα ε, έτσι σαν την άδικη κατάρα, δεν είχα που να πάω. Το σχολείο που ψήφισε ήταν κοντά στο σπίτι. Σιγά, δεν είχα λόγο να πάρω αμάξη, πήρα όμω. Έτσι και τα διόδια για την αλυτεια. Α... Από επανάσταση αυτό έκανε την Κυριακή. Φίλε, πρέπει να βρει κάποιο. Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η εθνική οδός πρέπει να είναι 20 μέτρα πλάτος σε 500 χιλιόμετρα. Να μας πει πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι και τους έχουμε δώσει αυτονό να τα εκμεταλλεύονται. Μην ανησυχείς, θα τους τα πάρει πίσω ο Τσίπρας. Μπρε, <laughs> το διάλο, εδώ πέρα και εσύ. Δεν πειράζει. Νομάνη no, δεν πειράζει. Μια χαρά. Αυτή η φράση νομίζω θα είναι καθοριστική και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί τα μάνη δεν πρόκειται να έρθουν. Οπότε το δεν πειράζει, μάλλον θα εγκατασταθεί για πολύ καιρό εδώ. Αν όχι για πάντα. Δεν είναι κακό από το να εγκατασταθεί τίποτα άλλο. Καλύτερο αυτό. Βγαίνει και λέει ο Υπουργό μια παλιά ιστορία. Ο Υπουργό είναι ο κύριο Τσακαλώτο. Η Μαρία Καλντελοπούλου μου είχε πει μια ιστορία όταν ήταν μικρέ με μια φίλη τη ηθοποιώ που είδε την Παξινού και τη ρώτησε την Παξινού γιατί φαίνεσαι να έχεις τόσο μεγάλο τράκτες εσύ, εσύ που είσαι τόσο μεγάλη ηθοποιός και η απάντηση Παξινού έρχεται με το ταλέντο. Έτσι λοιπόν αυτή τη διοίκηση είχε να πει ο Ευκλήρης τσακαλότος. Πώς όμως ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος θα εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος, ποιος είναι ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος. Ο Και απλώς να στην ιστορία. Δεν αφορά την Παξινού, Αφορά τη Σάρα Μπερνάρ που πάει μια νεαρή και της λέει κυρία Μπερνάρ, ξέρετε εγώ δεν έχω καθόλου τράκ. Και της λέει, Σάρα Μπερνάρ μια κορίτσι μου το τρακ, πάει με το ταλέντο Έπρεπε να δώσει ο αντιεξουσιαστή δημοσιογράφος και πολύ καλά έκανε γιατί ο, ο ρόλο του δημοσιογράφου είναι να ελέγχει την εξουσία. Θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή και, και έτσι αποκαταστάθηκε και σε αυτό το θέμα. Ο της προς την άλλη εξουσία ο Ε, τα κανάλια όμω υπάρχουν και εφόσον υπάρχουν τα κανάλια και οι εφημερίδε και όλα τα υπόλοιπα παίρνουν τηλέφωνο τον πατέρα του Βαρουφάκη και από εκεί αρχίζει η κομμωδία. Άφατε για την παρέτηση, δεν το ξέρω. Το περιμένατε εσύ. Όχι. Όχι. Γιατί το 61,5% yeah. ανήκει στο Γιάννη. Και αν έκανε τώρα όπω ο, ο κόσμο θα το μάθει, θα έπαιρνε 90 που λέει ο λόγο. Γιατί τον αγαπάει το Γιάννη, αγωνίστηκε. <ΣΣ> Το 61,5 το 61,3% ανήκει στο Γιάννη ο πατέρα, ο γονιό για το γιο του έχει να πει τα καλύτερα ακόμη και αν παρεμβάλλεται ένα δημοψήφισμα με τεράστιο ποσοστό. Λαό μέρο μου. Ο Σίμιος, να πάρουμε να συμπαρασταθούμε στον Παλούρδο. Περνώ δύσκολε ώρε. Τη <laughs> παράζει πολύ μέσα. Παράζω μέσα. <laughs> Ανήθικη επίθεση δεχθήκαμε από του δίθεν αριστερού. Τι φτάμε εμεί η φιλομνημονιακοί. Και αν δεν χρωστάγαμε, δηλαδή <laughs> θέλουν να μα βγάλουν από την μνημόνια αυτοί. Και αν δεν χρωστάμε, τι θα κάνουμε. Τι στόχο ζωή θα έχουμε. <laughs> Χωρί του δανειστέ μα. <laughs> αν τυχόν. εντάξει, έφυγε ο ένα αρχηγό. Έχει όμω, αν βγει σκέψου ο ίδιο και καλύτερο, α πούμε, για σένα. Δεν έχει καλύτερο. Έχει ο βορείοδη για σένα. <laughs> λοιπόν, <laughs> Είναι μια χαρά Τουλάχιστον υπάρχουν και πιο ακροδεξιές εφεδρίες Μέσα yes. στην δημοκρατία. Όσο για τη δουλειά σου Μην ανησυχείς Θα είμαστε εμείς που μονίμως θα είμαστε στον δρόμο να χωνιζόμαστε Θα συναντιόμαστε κάτω Δουλίτσα θα έχεις μια χαρά Τι χωριά σε είδες Θα σκάσω σήμερα θα σκάσω <laughs> <laughs> Όχι όχι όλα καλά για σένα όλα καλά Άντε για. Ναι Μωρή το... Λουκα, βγήκε στο Channel 4 καλά, είδα Σε όλα τα διεθνή μέσα, Μάρη, μα. ξεφτήλα μας έχεις κάνει Ο άλλος, τους κάει ξεφτήλες, δεν τράπηκες να μπει με στο πλάνο Μο... Αυτέ τις κρίσιμες τις ώρες ε... Θέλω να είσαι σοβαρή, μια νυφάλια φωνή μας έχει μείνει Για ποιο λες βρε αποστολή Νυφάλια φωνή, εσένα είπα, δεν σου κολλάει, το ξέρω, αλλά εσένα εννοούσα oh. Εσύ, ο Σάκης και ο Εθνικό Στάρ μας έχετε απομείνει Σήμερα. Α στην πόβη καπανίζου. Ακαπανίδου. Όχι στην πόβη, στο sky βγήκε. Στο sky βγήκε. Κάρι στο Τέλο πάντων, τώρα δεν πειράζει, άντε. Τι να πω, είσαι μια γνήσια λαϊκή αγωνίστα και δεν το εκτιμάει κανεί. Όχι, είσαι απτυχτικό. Ήρθε μια παγκόσμια. Έκοψα το CNN, το BB. Τα έκανε όλα, που. Όλα τα έκανε. Το... Να σου πω, Μωρή Λουκά. Λουκά. Μωρή Λουκά, τι ψήφισε. Άκου εδώ, καλέ. Τι ψήφισε. ψήφισε. Δεν πήγαμε να ψηφίσω. Δεν, δεν δέχομαι αυτό το δημοψήφισμα. Κουμμούνια, γραμμή κουκουέ. Αυτό το δημοψήφισμα είναι γελίο, είναι μάπα, είναι παροδία, είναι ψεύτικο. Γρομοκουμούνια έγινε σε Λουκά. Εγώ λέω όχι, αλλά λέω όχι στο ευρώ, νεύτης ραχμή. Εγώ Το, το δημοψίσμα... γύρισε τα γεράματα. Εγώ το δημοψήφισμα το θέλω, ευρώ η δραχμή. Και λέω ναι η δραχμή και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα στη δραχμή. Και αυτά όλα είναι οικολογία. Ο πρέπει είναι ψεύτικο. Πάπα, πάπα, πάπα πράγμα. Ο Έλα, ο... αφήνω, δεν, δεν το, το περίμενα τόσο. Δεν πήγα κανένα να πήγα, Να μου γύρι και κνύρισα ξαφνικά, σα περνάτε σου το Έλα, για.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 Το κλαίμε, τον κλαίμε. Το κλαίμε το, το δόλιο. Τον το κλαίγανε που λένε αυτό. Και εμεί αποφάσισα να τον κλαίμε. Όλοι τον κλαίμε, όλοι. <laughs> θρηνή ακρόπολη, θρηνή καλαμάτα. <laughs> Θρηνούν και τα άγρια τρεντρά. Που φυτρώνουν στην καλαμάτα αυτά τα δεδρύλια. Θα τα ξετινάξουν <laughs> τώρα. Τι θα κάνει. <laughs> αυτά φοβάμαι, αυτά. Ότι θα καταλήξει εκεί να ακούει αναβίση και να αποξηραίνει η κάναβη. Α κάνει η αναβίση μια συναυλία τουλάχιστον συμπαράσταση. Κάτι. <laughs> Πώ θα το καταπιούμε <laughs> αυτό. Τα μνημόνια να τα καταπιεί αυτό. Ναι. Καλά, περίμενε, μην βιάζει και εσύ. Μπορεί να θες υποψηφιότητα. Δεν τον έχει ικανό. Και το τα μπουγαλάκια του, πε να μαζέψει τα μπουγαλάκια που έφερε. Αυτέ τι ομάδε αλήθεια, αυτά τα μουρτοειδή, αυτά σκέφτομαι. Τι θα απογίνουνε. Σε πόσου να δώσουμε κι εμεί δουλειά. Όλε α... αυτέ τι άστεγε ακροδεξιέ τυγατέρε, τι θα τι κάνουμε. Μαλόρδο, κουράγιο. Ασκά. Θα μη... σκάσω, θα λυγίσω. Πάω να αντέξω κι εγώ. Μη Σπαράζω μου... μέσα μου. Μην κάνει καμία τρέλα. Θα κάνω, θα κάνω τρέλα. Μην κάνει τρέλα, μη... Όχι, θα κάνω. Δεν μου πει θα κάνω. Θα σκάσω, θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες Για να γιατρέψω τι ατέλειωτε τις πληγέ. Θα το βοηθήσουμε, όλοι Άσε με πάω να βάλω ένα ουίσκι. Ναι. Είσαι πονάρα. Το ξέρω, το έλεγα εγώ. Είσαι καταπληκτικός, γιατί δεν το δουλεύεις λίγο. Το δουλεύω. Ε, δεν άλλαξα τα πράγματα, δεν γίνονται διαφορετικά. Δεν φυσάει άλλο αέρα στη χώρα. Ε, εντάξει τώρα, από τα όλα ναι που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ένα άλλο αέρας, να είμαστε αντικειμενικοί ε, δεν θέλω, κολλημένοι κολλημένοι, αλλά δηλαδή. δεν λέει και κάθε μέρα όχι ε, αυτός με... ο λαός, μια φορά χρειάζεται και το είπε τι σκέφτηκα βρε σαντανά. Εννοείται ότι ξέρω. Ότι πήγες στι προάλλες έξω που ήταν ο Βενιζέλος να του πάς τις ελιέ και με το που βλέπεις τη Σαράφωγλου φώναζε. Στήλω τη Δευτεράντζα, στήλω τη Δευτεράντζα, μαράκι, μαράκι. Ή φώναζε και μπερδεύουμε. Όχι, όχι, αυτήν έλεγα. Πανάθεμά είσαι. είσαι. Είμαι Καρακή, γιατί είμαι προφίτης. Είσαι, γιατί τα όλα. Τι, έγινε κάτι και είναι Αμαρτία, <ΡΟΥ> φεράνδε φτεράτσε. Μια διόρθωση γιατί μου αρέσει να είμαι σωστό. Το Γιώργο είχα πάει να δω, όχι το Αγγέλη. Μη είχε πρόξη και ένα μπάτσο του Γιώργου ακόμα το χειμώνα. Ένα όγκαρο μυαλό δεν είχε, αλλά είχε μπράτσα. <Κι> Αυτό το να μην έχει μυαλό να έχει μπράτσα και μικρό πουλί, όμω δεν γίνεται. Εγώ ψάχνω και βρίσκω το μεγάλο. Σιγά μην κοιτάω το μικρό. Ξέρει εσύ, αλύ είσαι μα του άπειρου. Βεβαίω δεν είμαι τη άποψη ότι οι Έλληνε πρέπει να γίνουν οικοδεσπότε τη Ευρώπη, αλλά είμαι τη άποψη ότι πρέπει οι Έλληνε να γίνουν τα γκαρσόνια τη Ευρώπη. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Κρόνια τώρα που κάνουμε ραδιόφωνο και είναι πάρα πολλά. Η διαμαρτυρίε όλων των ακροατών, πέρα από τα υπόλοιπα τα γνωστά, ξέρετε, είναι ότι πολλέ διαφημίσεις, πολλέ διαφημίσει. Λοιπόν, ήρθε και η εποχή, το ζήσαμε και αυτό, που δεν έχει πολλέ διαφημίσει. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, βεβαίω, το καταλαβαίνετε. Ε, τι σημαίνει γιατί, για μια επιχείρηση να μην έχει διαφημίσεις. Από την προηγούμενη Δευτέρα αυτόματα άρχισαν να κόβονται και έχουμε φτάσει στο ραδόν να έχουμε 50 Δεύτερα το κάθε πακέτο εκεί που ήταν πεντάλεπτο, τετράλεπτο. Είναι ακόμη μια δυσκολία σε όλα αυτά που περνάμε με χιούμορ δύσκολο, με αισιοδοξία, επίση δύσκολο, με ψυχρεμία, άντε, το πιο εύκολο από όλα να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Γράφει εδώ στο Twitter ένα ακροατή, μιλά για Μπογδάνο και τον είπε τέσσερις φορέ συνάδελφο. Σα βάρεσε η ζέστη και λέτε τέτοια. Μα συνάδελφο ο Μπογδάνο δεν μα κατάλαβε καθόλου. Δεν κατάλαβε το πνεύμα μα. Κάτι που το κατάλαβε βέβαια ο Κομπολόη στο Twitter πάλι και λέει πόσο γέλιο ελληνοφρένια με τον Μπογδάνο. Μα το καλύτερο χτύπημά σα ήταν το ηρωνικό, ο συνάδελφο. Λοιπόν, συνάδελφοι είμαστε όλοι και προσφέρουμε στην ενημέρωση του Έλληνα λαού, όπω έλεγε και ο Γιώργο Παπανδρέου ο Μπογδάνος είχε πει ή έτσι είχαν καταλάβει οι ακροατές τηλεθεατές ότι θα παραιτηθεί αν βγει το όχι και και και χτες, ευτυχώς όμως ευτυχώς έκανε τις διευκρινήσεις ξεκίνησε κανονικά η εκπομπή του, παραμένει στο μετερίζι του αγώνα για την σωστή ενημέρωση του ελληνικού λαού γιατί σε αυτά τα κρίσιμα αν κάτι χρειάζεται ο ελληνικό λαό είναι σωστή ενημέρωση και βεβαίω. Θα ακούσουμε τώρα την απάντηση και έχουμε στο νου μας όσο ακούμε την απάντηση του συναδέλφου ε, το δάκρυ του, το καυτό δάκρυ του διότι το είδαμε και αυτό. Αν δεν το έχετε δει πηγαίνετε αμέσως σε, κάποιο, σε κάποια οθόνη χτυπήστε κλάμα Μποκδάνου και όλα τα υπόλοιπα να τον δείτε πώς έκλεγε σε δηλώσεις που είχε κάνει σε ξένο κανάλι πριν την Κυριακή και εξέφραζε έτσι την αγωνία του, την ειλικρινή αγωνία του, το σπαραγμό του για το, την πορεία της χώρας ε, και τον, το που θα οδηγηθεί, αν το όχι επικρατήσει. Τα δάκρυα ήταν προεκλογικά, μετεκλογικά δεν ήτανε. Το αντίθετο, χθε είχαμε τη διαβεβαίωση ότι παραμένει. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή κάτι το οποίο είναι προσωπικό και μετά πηγαίνουμε στην κανονική ροή τη εκπομπή. Ουδέποτε είπα ότι πρόκειται να παραιτηθώ σε περίπτωση που βγει το όχι. Επειδή βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ αυτό εκεί έξω. Είπα και εμένα στην δηλώσή μου ότι σε περίπτωση που βγει το όχι, δηλαδή ισχύσει η δήλωση Βαρουφάκη την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα δει στο το βγαίνει πιταρά και ψάχτε το. Επειδή γενικά σα αρέσει να, να, να βρίσκετε τρόπου ούτω ώστε να εκθέτε του αντιπάλου σα. Λοιπόν, βρείτε το σα παρακαλώ επί Σε περίπτωση που βγει το όχι. Και οι τράπεζες ανοίξουν την τρίτη, όπως μας είπε ο κύριος Βαρουφάκης, χωρίς capital controls και χωρίς δραχμή, υποβάλλω την παρέτησή μου στον εργοδότη μου. Τα μου, είναι τα δάκρυα, τα δάκρυα μου είναι Αυτή ήταν η δήλωση και στην οποία εμένω. Προσπαθήσαμε ραδιοφωνικώς πάνω σε αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονότο να βάλουμε τα, την εικόνα με τα δάκρυα. Αν δεν το έχετε δει, ξαναλέω δείτε το. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή η προεκλογική περίοδος, η προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, μας έδωσε πολλά έτσι ωραία αστεία βίντεο και ηχητικά. Από που να αρχίσει κανεί, λιμπεράκι, τα σπρωξήματα των συνταξιούχων από τους δημοσιογράφους εκεί των μεγάλων καναλιών. Αλλά αυτό εδώ το δάκρυ νομίζω είναι ότι καλύτερο μας έχει τύχει στα καλά καθούμενα. Ας ελπίσουμε στις δύσκολες εβδομάδε που έρχονται να πλασιαστούν όλα αυτά τα πολύ ωραία και να, ώστε να έχουμε να ακουμπήσουμε όλοι κάπου. Ξαναλέω στα δύσκολα που έτσι και αλλιώ έρχονται αλλά το ξέρουμε οπότε... Νομάνη αλλά δεν πειράζει όπως λέει και ο φίλος Ακροατής. Τσακαλώτος νέος υπουργός μαζί με τον παλιό υπουργό δίπλα δίπλα. Βλέπει το μέλλον το δικό του όμως. Θέλω να ευχαριστήσω το Γιάννη α, για τα καλά του λόγια. Είμασταν φίλοι πολύ πριν και οι δύο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής και της οικονομική πολιτική στην πράξη. Θα είμαστε φίλοι Και όταν θα έχουν τελειώσει όλα αυτά και θα έχουμε επιστρέψει στο πανεπιστήμιο μας και ελπίζω να είμαστε γέροι που να καθόμαστε σε ένα καφενείο και να ανταλλάζουμε εμπειρίες τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο και ίσως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα τους σχολιάζουμε όχι πάντα ευγενικά που τώρα δεν μπορούμε να το πούμε Ποιον εννοεί, ποιον υπουργό εννοεί που σχολιάζουνε τώρα ευγενικά και δεν μπορούν να το πούνε και καθόλου γύρευε τι γίνεται όταν κλείνουν οι κάμερες ή τι λένε στα δικά τους ε, έχουμε εδώ ένα μήνυμα θύχτηκε τώρα μια συντρόφη σύντροφο σύντροφος ξέρω τι είναι το μήνυμα του Φιντέλ είναι προσεκτικό και προειδοποιητικό δεν μιλάει για λαϊκή κυριαρχία και τέτοια θέλει καλή ανάγνωση Εντάξει, δεν είπαμε ότι μιλάει για λαϊκές κυριαρχίες ο Φιντέλ Έστειλε ένα μήνυμα στον Κάστρο. Δεν το διαβάσαμε κιόλα, όλο, πήραμε και διαγωνίω. Έχει τη δική του αξία, σημασία. Δεν είναι τώρα και για πολλή ανάλυση. Εδώ που έχουμε έρθει, έχουν μια αξία όλα αυτά. Αλλά νομίζω η ουσία έρχεται και τα τσαλαπατάει ε, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η Σοφία Βούλτεψη όμω, Και αυτή είναι μια ωραία πινελιά που την έχουμε ανάγκη οι Έλληνε στα δύσκολα. Ευτυχώ δεν είναι όπως το πρώτο τρίμηνο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εμφανίζονταν πολύ. Κάνει εμφανίσει. Κύριε Τσίπρα με συγχωρείς Πριν τι 25 Ιανουαρίου μου υποσχέθηκες αυτά Και τώρα μου υποσχέθηκες αυτά Έλα να τα κάνεις Δεν δέχομαι να σου πω κάτι άλλο εκτός από αυτό Τόσο απλά Δεν θέλει να πει τίποτα άλλο Δεν μιλάει καν στον Αλέξη Τσίπρα Είχε να του πει αυτό το πολυεπιγραμματικό μήνυμα, το είπε νομίζω το συμμεριζόμαστε όλοι και την αγωνία της κυρίω και το ψύχρεμο της φωνής γιατί αυτό είναι στην βούλτεψη που έχει αλλάξει και την διαφοροποίηση από την προηγούμενη βούλτεψη όταν ήταν η κυβερνητική και έβγαινε και έλεγε με το γνωστό ύφος αυτά που έλεγε Time for pizza, Όρεξη για pizza, pizzas bleh Number one, Italian pizza Μία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα Αυτή που ψίνεται σε φούρνα με ξύλα Γι' αυτό πίτσος μπλε baby, Όχι ελαβίτσα Πίτσα Παραγγέλνεις πίτσος μπλε Παραγγέλνεις ποιότητα Πίτσος μπλε Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας number one delivery πίτσα Παραγγέλνεις δύο Πληρώνεις τρεις Teraz i w nowej Order now. Antonis and Friends, dzisiaj pizza, a w and Friends, miraculous pizza. Έχουμε και παράπονα και είναι λογικό γιατί είπαμε εμεί εδώ ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω και όλο ο ελληνικό λαό, κανείς δεν πρόκειται. Δεν θα τον ξεχάσει και η Μέρκελ γενικότερα. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτε, αλλά και ο ελληνικό λαό και εμεί εδώ σε εκπομπή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Σαμαρά Κελαιδόνα που Ούτω τον Μπένι, τον ξεχάσατε κιόλα. Απολύτω. Το απολύτω το έχει γραψει και με ε, Το Βενιζέλιο. Ε, δεν ξεχνιέται το Βενιζέλο, τον θυμόμαστε, άλλωστε. Υπάρχει ο Βενιζέλος έτσι κι αλλιώς, είναι και τέτοια πληθωρική προσωπικότητα. Έχει πει πολλά, είναι η αλήθεια. Έξει κόστης την πλάτη του, τη χώρα και όλα αυτά που έλεγε. Αλλά σάντως ο δεν είναι ο Βενιζέλος, να το αναγνωρίσουμε. Και όχι μόνο επειδή ο Σαμαρά έγινε πρωθυπουργός. Γενικά τώρα, γενικότερα, ο Αντώνης Σαμαρά, με όλα αυτά που έκανε έλεγε το στυλ, οι πράξει του, οι επιλογές του, οι επιλογές του κυρίως Η δημοκρατικότητά του αυτό ε, νομίζω όλα αυτά μας αναγκάζουν να ασχοληθούμε περισσότερο με τον Αντώνη Σαμαρά. Σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε στα Ανόγια του Ρεθύμνου ο Νίκος Ξυλούρης. Σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραδιά και πίσω Αν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε, 8 Φεβρουαρίου του 1980 έφευγε από αυτή τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια φωνή, ένα έργο που νομίζω κανείς άλλος δεν μπορεί να το πιάσει λιτότητα κυρίως στην ερμηνεία. Και αυτή την ικανότητα όταν τον ακούς είναι και σαν να τον βλέπεις εδώ μπροστά να τραγουδάει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Ακολουθεί μαγκαζίνο με πολύ φορτωμένη επικαιρότητα, καθόλου πρωτότυπο. Κάθε μέρα είναι φορτωμένη, αλλά σήμερα ειδικά που έχει όλα αυτά είναι ακόμη πιο φορτωμένη. Σας αποχαιρετούμε. Καλά να είναι όλα. Έλα, Αποστολή πάει. Το χάσαμε το παιδί μα, Αποστολή. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Πάει ο Αντώνης Αποστολή. Και ο Αντώνη, καλέ, για το Γιάννη λέω. Α, έχουμε και το Γιάννη. Άσυ με Ωραία, ένα-ένα. Εντάξει, εντάξει, όπα, όπα. Έχει δίκιο να πει μια σειρά. Α κλάψουμε πρώτα τον Αντώνη. <laughs> <laughs> πάει ο Αντώνης. Αποστολή, θέλω να βάλω από χάρη κλίν, από μέρη την κρίση, το κομμάτι που λέει και μαζί και μόνη. Chcę τον Antoni, και μαζί moni, μόνοι. Θέλω Antoni. To mali, bo jest? είναι? Tymułka Ine Ένα A Ναι. Nie? A Ah, oś. Nie? Nie? nie, nie, nie. tu λαού. Pare to w gierwasie lì. τον Χρονιά που για τη γιορτή σου, παίζαμε να Πέρασε μωρί τώρα η γιορτή. Ξέρω και λοιπόν... Κάναμε δημοψήφισμα, Με... πάμε σε ρήξη, Εξωστά. ακόμα τη γιορτή εσύ. Διάβαζα την αυτοβιογραφία της Ρεζάνη για τη δουλειά και βρίσκω το εξή. Λέει το Μάι το 68, η Ρεζάνη το στο Παρίσι και δούλευε εκεί αυτό τι ξέρεις τώρα. Και ο Ντεγκόβι παρακολουθήσε μια πόρη αφιτιτών του Μάι που φώναζαν κάτω Και ο Ντεκόλ είπε φιλόδοξο σχέδιο. Θέλω να σου πω ότι χτες ήταν η μόνη φορά που σκέφτηκα να φύγω από τη γραμμή και να ψηφίσω όχι. Το έκανες. Όχι. Δεν το έκανα ρε γαμότο γιατί αυτό το όχι, όπως όλοι λένε ότι είναι ξέρεις το δικό μου όχι. Όχι στη Κωνσταντοπούλο, όχι στη ράχη, Τι λες τώρα ας πούμε. Συντριβή λόγω έχει γίνει. Χάρηκα όμως που έφυγε ο Μπατσινίλας. Ποιος ο, ο ντροπή. Ελά, ελά, ελά. Ο Μπαλούρδο, συλληπιτήρια και από μένα. Αυτό που έκλεισε τελικά η ακροδεξιά παρένθεση και όχι η αριστερή, έκλεισε... αυτό μπορεί να με τρελάνει, Θα κοιτάει τα ταβάνια του Ναβαρίνο όλο το καλοκαίρι στην πύλη ο Σαμαρά. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο χάρηκα. Δεν έχει κάθε. χειρότερο. Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω. Διαβάζω εφημερίδε ο Σκασμού. Είμαι ιστορικό και γι' αυτό ψηφίζω κουέξε. Ελπίζω να γίνει ιστορικό του μέλλοντο που θα τα γράψει εμάς, σωστά εμάς, όλα αυτά. Ο Σαμαρά είναι μεγάλο δημοσύνη. κεφάλαιο. Δηλαδή η ιστορική του μέλλοντο και το μέλλον των παιδιών μα. Τώρα η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο νίστα κακλαμάννη σπο Ιστορικός ο του ]ς ]ς ιστορικός του γέλλοντο, όχι ο ιστορικός του μέλλοντο, Τι κάνει. Πανηγυρίζω, τι να κάνω. Ο πρώτο που θα φύγει θα είναι ο Βαρουφάκη, τα είχατε πει. Εγώ το είχα το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, παίζουμε μερομηνίε για να δείξω πόσο προφήτη είμαι. Το είχα πει σε εκπομπή τη Πέμπτη μαζί με το φίμιο. Θα ψάξα να τη βρω, δεν τη θυμάμαι. Δεν το είχα πει εγώ πρώτο στου αγρότε. μου μειώσει <laughs> τη χαρά, πα <laughs> μου κλέψει το θάντερ. Αλλά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, με φόφη, με ημαράκι, σταύρο, υποτοπάκι. το πάκι... Δεν δεν μπορούσες Ως. να προβλέψεις. Δεν μπορούσατε ούτε εσείς να το προβλέψετε. Δεν, δε, δεν είναι μόνο θέλει πες και τους άλλου. γιατί λες μόνο αυτούς. Η απέναντι πλευρά του τραπεζιού δεν είναι κομμωδία. Είναι. Ναι. Το καλύτερο ότι σου αφήνει ο Αλέξη για το όταν πάει στι Βρυξέλλε θα σκάσει με παπιόν. Αποκλειστική πληροφορία θα σκάσει. Α, ωραίο. Παπιών. Να μην του κάνει το χαρτί να βάλει γραβάτα, σωστό. Mm -hmm. Τώρα που είναι πιο ενισχυμένο ο Αλέξη που θα πάει να αγαπητή μα Ευρώπη να διαπραγματευτεί καλύτερα, η οποία είναι το κοινό μα σπίτι κτλ. Μήπω να άλλαζε το όνομα του κόμματο, μωρέ. Γιατί έτσι κι αλλιώ αυτό το αριστερά δεν κολλάει. Α το κάνει συνασπισμό τη ριζοσπαστική Ευρώπη. Mm -hmm. Ε, mm -hmm. Το ΣΥΡΙΖΕ. Mm -hmm. είναι το ΣΥΡΙΖΕ. ΣΥΡΙΖΕ. Σωστά δεν είναι. Γιατί δεν είναι Τώρα θα, πάει, θα κάνει το ριζοσπάσι στην Ευρώπη. Θα τα φέρει τα πάνω κάτω. Την ακούω χρόνια την εκπομπή σα. τη ραδιοφωνική. Όταν έχει ένα αφιέρωμα σε γεγονότα ιστορικά μεγάλα, δύστομο, βελουχιότικο και όλα αυτά, να ξέρει ότι εγώ το ράδιο το βάζω στο τέρμα. Τι θα κάνει, <laughs> παιδί μου, <laughs> αυτό. Θα βγει στην παρανομία. Θα σε ακούσει κανένα γείτονο. Θα έρθει να σε μαζέψει. Ε, δεν με ενδιαφέρει. Το βάζω το τέρμα και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά. Έτσι, έτσι μου αρέσει. Ε, σε ακούω τώρα που λες ότι δεν μειώνει μισθούς και συντάξεις και ήθελα να σου πω λοιπόν ότι οι συντάξει μειώνονται γιατί βάζει Άλλο 1% στι κύριε για το... την ασθένεια. Και οι επικουρικέ παίρνουν 5% παρακαλώ για την ασθένεια. Καλά. Αυτό. Και οι μισθοί μειώνονται διότι αυξάνει τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Εσεί το βλέπετε έτσι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, λε, αι. Όχι. Σημασία ε... έχει τι παίρνει το μήνα. Τι σου μένει, κάνει καλύτερο κουμάντο. Α. Θα πληρώνει το ΦΠΑ τι ασφαλιστικέ εισφορές Δεν είναι ανάγκη να ζει το ίδιο Α. που, που ζούσε και παλιά. Μπορεί να, το... να τρω φαγητό κάθε δύο μέρε. Πρέπει κάθε μέρα. Που κακομάθαμε πια και έχουμε φαγητό κάθε μέρα. Σε ε. περίοδο κρίση, Μιχέσου. Έχει δίκιο, Αποστόλη μου. Με Τα πίσω Αν το πάρεις Από όλα αυτά Εγώ ένα έχω να πω Μετά από το 71% όχι Ο Ολυμπιακός τολμάει να ανακοινώνει Παίχτη με το όνομα νενέ Έλα δεν φέρανε τους Πατρήμα νενέκους του Τους νενέκους όλους Πριν από πόσο καιρό ο φίλος ο Αντώνης μετέφερε τα γραφεία της της νουδούς της Συγκρού. Πριν δύο χρόνια. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο έμεσα να δηλώσει κάτι. Ναι μια στήριξη στο βοβό γιατί κάπου εκεί ήταν που τον είχαν να μαζέψει κιόλας για κάτι <χω> χρέη. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Όχι ρε αγορίαν όχι για τη Συγκρού Συγκρού. Α δεν ξέρω. Δεν πιάνει το υπονοούμενο. Α ήταν πολύ βαθύ. Γεννηθήκα κι ήταν πρωί Μα έζη Αλλά μου είπα τι θέλει και άλλα στον κόσμο βίβη.